Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα, ρε φίλος Άρη, τι κάνει. Έλα, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, να. Αληθός, το άγιο πνεύμα, τη λένε. Το αληθώς <laughs> Αληθώς ο Μίτσο, να σου πω. Ο Μίτσο. Με γρήφου Α, Χριστιανέ. Λένε Χριστό ο Ανέστης Αληθώς ο Μίτσο. Ξυπνάδε. Λοιπόν, να σου πω, λέω φέτο να σουβλήσω αρνή ή πρόβατο, δηλαδή. τώρα, Εσύ βλαμμένο, δεν καταλαβαίνει. Α, κάτσε να σου πω: Δίνω πανελλαδικέ. Α, Ιζόντο βλαμμένο. Λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά, λοιπόν, γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά. Χρόνια ρε, να σου πω. Τετάρτη Φυσχολέ... του Πάσχα σήμερα, το στάνιό μου μέσα. Ά, ζω. Πανε, δεν καταλαβαίνει. Άκουσε με φίλε... Λέγε, βλαμένε, λέγε. Η φίλη σε Εσύ θα δώσει πανελλαδικέ και ελπίζει να περάσει κιόλα. Φύρα. Γιατί, δεν πρέπει να ακούσουν του μόνο, πρέπει να ακούσουν και του Αποστόλη, πολύ τα αποπέρνει τα κοριτσάκια, δεν είναι τρόπο αυτό. Εσύ είσαι κοριτσάκι, μοριθιά. Πα, παρακαλώ, παρακαλώ, η ομορφιά μένει. Τι πά να πει αυτό. Η ομορφιά μένει κοριτσάκι, δεν σε λέμε. Λοιπόν, να σου πω, Αποστόλη μου, ο Βίρονα θα του μιλάει για, για τον Αριστοτέλη του Μάκη. Και ο Μάκη τι, γιατί θα του μιλάει για, για το τέλει. Τι για το τέλει, Για πες μου, πώ θα γίνει εκεί πέρα η κατάσταση. Αναστήθηκε ο Χριστό, αρνί βλήσαμε, κοκορέτσι, τη λήξαμε. Η δεν σου φύγε. Ελα Jesus rises. Έχεις στοιχεία, έχεις ακούσει κάτι συγκεκριμένο? Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το καλλιλοκάβο έχει Α, Τότε πάει... ah, Jesus rises. Yeah. Uh, it's true. It's true Riser. <laughs> Χριστός ανέστη, γιατί. <laughs> <βράδυ. laughs> <Ε>, αληθώς, <παρα> αληθώς, Αληθώς, αληθώς, αληθώς ανέστητα, αυτό. Να το πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Χριστό ανέστη. Jesus Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι, ναι. τα πάμε, τι καλά. Αχ, περάσαν και οι γεωτές, τι κρίμα, τώρα το γιουπνεύο περιμένουμε. Λέγε παιδί μου τι θες. Αποστολή. Ελά. Αύριο θα κάνεις εκπομπή με το Στάλιν. Ποιον, όχι. Θέλω πάντων, θέλω να ανοίγουνε διόδια, να ακούω κόρνες, τη σιρήνα και τέτοια. Καναδήμαρχο, παιδιά, να δείξετε τίποτα διόδια, να γλιτώσουμε τίποτα. Εντάξει. Εννοεί τα διόδια τη επιστροφή τώρα, Τετάρτη του Πάσχα που παίζουμε. Και τώρα, που φεύγουμε. ή τώρα, με, παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ξύπνα. Μισό λεπτό, μου. Τετάρτη Άμυρο, του Άμυρο, Πάσχα, Πάσχα Χριστό Ανέστια λιθό. Hello. Βρώμε ακόμα παιδί, το αρνίτο το περισεβάμενο. Hello. Παιδί, Ό, παιδί, ό,τι παιδί, παιδί, παιδί. περίσεψε το κρύο του αρνί του με τη γλίτσα πάνω. <laughs> <Διώσε> αυτό, <Διώσε> άιδε, ξύπνα. <Διώσε> έχει μυρίσει <Διώσε> τζατζίκι το σωθικό μα όλο. Εγώ μυρίσει <Διώσε> τζατζίκι και να στέλνουμε πεθαίνει κόσμο. Ήθελα <Διώσε> να για Θα βάλω τριώδια. <Διώσε> Πέρασε κι αυτό. Άστο. <Διώσε> Παλιέ <Διώσε> γιορτέ. <Διώσε> Έλα, γεια. για χρόνια πολλά. Μέσα στην μου έχει επιστολέ του Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιο ο Ισού Χριστό. Επιστολή δική του. Θα είστε η μοναδική στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού του Θεού μας, το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε, νάτι, αυτή εδώ είναι, την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του... του Χριστού μας, χειρόγραφα του Αγίου Όρους είναι αυτό. Δεν έχω μυαλό μου! Ναι! Πολύ! Κάνει μου τη χάρη σε παρακαλώ! Θέλω να δώσω μια διαφήμιση! Περίμενα, τη συνδέσω στο τμήμα διαφημίσεων! Ε, όχι, όχι! Α, π... όχι, όχι! Για Εξυπνάδε, μίλα, τέλειο, να λέγε! Ε, έχω, έχω μια Πέρασε το Πάσχα, πάλι καλοσύνε! Ή για στάσου! Ούτε το Πάσχα καλοσύνε! Έχ... Λοιπόν, λέγε! Ε, έχω μια ντουζίνα φάξ του Ισού Χριστού, ρε! Σε... Τι έχει? Μια ντουζίνα φάξ από τον Ισού Χριστό! Και εσύ? Ξυπνή. Και ο Βελόπουλο να δει! Όχι, εμένα, εγώ δεν. Ο Βελόπουλο έχει πρωτότυπα χειρόγραφα. Το Εγώ έχω fax, έτσι, fax, fax, fax. Α, εγώ έχω κάτι φωτογραφίες προσωπικές στο Instagram. Τι στράβαζε στη φάτ μέσα; Υποκειμενικά πλάνα. Όσταυλει πού ήδη ίδιο μέσα από το καλάθι. Και έχω και βιντεάκι που τραβούσε εκείνη την ώρα. A, a, a. Ναι ναι. Σκάγανιμα εκεί δεχόταν όταν δώρα, με το που σκάει ο μαύρος ο μάγος. Του λέει γεω μάγο. Τάχολα αυτά Καλημέρα. Δεν τη λε. Α, θεώ πάει. Χρόνια πολλά, ντυ. Τέλειωνε. Τόση ώρα παίρνω τηλέφωνο, αγόρι μου. Και τι. Πού είσαι, Πού γίνανε, Πού είσαι, Έχει αφήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Μίλαμε, Άντε τη θε. Λοιπόν, πήγα για ψώνια, θες ρε φίλε. Μπράβο, καλοψώνιατος. Έχει έρθει όντω η ανάπτυξη, φίλε η αγορά. Ε, Πόσο ψώνει, Τι ψώνει. Ο... Όλε τι αγορέ είχαμε βγει Βγήκαμε κόσμο χαρούμενο, Γέλια, χαρέ, Ναι, ολυστερή. Ναι, ναι. Εσύ είσαι τώρα ή πλάκα μου κάνει. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, ο φίλο ο Λευτεράκη. Λοιπόν, Λευτέρη. Ναι, ναι. Τώρα έχω που μιλάω μαζί σου. Αλήθεια, γιατί είσαι χοθή που μιλάς μαζί μου. Δεν ξέρω, είσαι το πρότυπό μου. Ε... Εγώ ο yeah. Ωραία, πρότυπα Θέλει να σου και εδώ μια κοπέλα που σε σου Ναι. Κοίτα να δεις. Όπως τόνισα, <laughs> Δεν πειράζει, φίλε. Απλά είσαι μαλάκα σιγά. <laughs> Κακό είναι. το κατάφερα, τον έπιασα. Α, φέρω και εγώ να, το πιάσω. να σου πω, ρε. Έλα, κορίτσι μου, να τον πιάσεις κι εσύ. <laughs> Πέτει, κοπέλα, να τον πιάσει. <laughs> πάρτι, πάρ λίγο, πάρτι λίγο. Σε πιάσε μόνο αυτός. εγώ δεν σε έπιασα. Έλα και εσύ να το πιάσει, χαρά μου. Ε, να σε πιάσω με τρέλα. Τι θε τώρα, σε βλέπω. πάρε να μου που Όχι, επί του παρόντος τρώω μόνο το αυγό Επί του παρόντος, ε? Ναι Τι ωραία αλλά... ελληνικά για βλαχάρα που είσαι Έτσι είμαστε εμεί σα. Σαλλονικά κιόλα. Τα... Σαλονικά. Και θα ακούμε. Εούδελο, που θε να μιλήσει κιόλα με Ρε, τι είσαι; Να βγάζω το ραδιόφωνο, αυτό περίμενα. Αυτό περίμενε για να πει καλέσει λέξει. Δυο ήξερε, τι είπε. <Και> για να δείξω ότι είσαι ανώτερα όντω. Εσεί είτε σαλλονικέ ε... και η γυναίκα και τη σαλλονικά ανώτερο σανότερον. Ναι, μόνο που είμαι γυναίκα. Αρκεί. Αντι παιδί μου βούτα στο θερμαϊκό, που σα έχει Λ... ποτίσει μυρωδιά όλου στο κεφάλι. Ε, όχι να το έλεγα. Λέγε καρτάσει, λέγε. Θα κάνει κάτι. Παίρνα, και ένα για ματι... μου θα <laughs> κάνεις κάτι να πληρωνόμαστε κανονικά Ποιοι? Ε, Όλοι Όλοι ε Τι είστε ε Αυτοί που ε ε δουλεύετε? Πόσο ε ε έχει μείνει που δουλεύουμε, ε αυτοί. Μπά, σαλονικοί δουλεύουν, ε ε το... κι <laughs> <Πες το μου. laughs> ε ε ε ε ε ε ε ε ε δουλειά, ε το ε γύρω Μάλιστα και Αθηναίος, μπαλούρδε, εμπαλούρδε. Εγώ, ο Αθηνέο, Αθηναίος σαν τον Άρη του Σπιλιωτόπουλου, να. Άντε, ρε, Το λέει και η προφορά μου. Έτσι, μπράβο. Και του Άρη. Αυτά, άντε χάρηκα, τα τώρα. Έτσι, ναι, ναι, ναι, θα τα πούμε. Άντε, φιλιά στα κολομέρια, Για; Έτσι, Ναι, γεια. Ακούω όλα αυτά τα ονόματα εκεί πέρα, τα χρωμάτιστα που βάζουν εκεί με το Σαμαρά. Ο Αμυράς και όλη αυτή η χρωμάτιση. Και λέω, παιδί μου, εγώ σένα θέλω να στείλω χαιρετισμού. Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στον Γιάννη Τοντουνιαδάκη, τον υπονάδαρχο του πολεμικού ναυτικού που τον είχα καπετάνιο το 1990 στο αρματαγωγό ρόδο και που βάζει υποψηφιότητα σαν Ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα είναι Δεν μου λε κάτι, άκουσα τώρα ότι έχουμε ευθύνη λόγοι, ψηφίζουμε χρυσή αυγή, έ. Υψηφίστε, χρυσή αυγή εσεί. Δεν μου λε κάτι. Και τι μου λίγο διεύθυνση. Δού λε κάτι, δεν σε ρωτήσω, κάτσε, βλέπει σου μιλάει ευγενικά. Εγενικά και έχουν εκεί κομπονικά. Ξέρετε να μιλά και ευγενικά Ιούγκη. Πε μου ουγανε. Πε μου πάντα οι... τη κοινωνία, μιλήσε μου. Καζακού είναι χαμηλά εκεί στο βόθρο πε μου. Έχουν ευθύνικοι κομιστέ για αυτά που κάναν το Δεκέμπλη. Κάνει έκο, κάνει έκο. Μέσα στο Βόθρο, παιδί μου, κάνει αντίλαλο και δε σα ακούω καλά. Τον αδειάσανε πρόσφατα, έχουνε φύγει τα σκατά. Τι γίνεται μόνο εσύ έμεινες. Πρώτα απ' όλα δεν σε βρίζω. Του λέω. Εγώ σε βρίζω. Είπε ψηφίσεις κρυσία αυγή. Έχω... Τα άλλα είναι επόμενα, δεν είναι βρισιά. <χωρή>